Γεια σου Μερακλή Γεια yeah. Με θυμάσαι Όχι Ε αυτό έλειπε Είσαι τόσο Μερακλής που έχει σκοντή μνήμη Μνήμη καλό είναι να έχει σκοντή Αλλά όχι Τι θες Καταρχήν να σου πω γεια Έχουμε τόσο καιρό να τα πούμε Γεια yeah. Το με αυτό Άλλο Κατά δεύτερον Έχω να σου πω ότι θα έστει ένα βιογραφικό για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια αφού έχω και τα κονές Ένα είχα γλυκάνει μια μέρα με κάτι προς την Αμοργό αν θυμάσαι είχα έρθει εκεί στο σταθμό να σου το δώσω Α, νόμιζα ότι δεν είχα έρθει εγώ στην Αμοργό Όχι, στο σταθμό στον έδωσα Τι ήταν, ε? Κάτι που πίνετε Είναι αυτό που λέει Μου λες δεν πίνετε Μου λες δεν πίνετε Να ξαναείμαστε μαζί Πως αποφιλίωτε Κι Αυτό το μαντικά νησιά να κεράσουν οι σφινάκια και να δώσουν να κάνεις κατανάλωση. Εγώ όχι, εγώ δεν είμαι μπάρμαν. Κάτι που πίνατε. Μάλιστα, καλό είναι αυτό. Ναι, συμφωνώ. Ό, ό,τι πίνει ο καθένα, καλό είναι. <Ριζεστε> Είτε, λοιπόν, άκου. Έχω αναφιερώσει ένα πειματάκι στην ε, ε, βλακία του λαού μα. Νομίζω ότι ένα παραδοσιακό τραγούδι χρειάζεται επαναπροσδιορισμό. Είναι το Εμμυζητρίς στον καφτενέ, τσιγάρο πρέφα και καφέ, βρεδευαριέ, βρεδευαριέ σε αδερφέ. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει και καφέ, βρεδευαριέ, βρεδευαριέ σε αδερφέ. Πολύ καλό. <Ριζεστε> Παρακαλώ. είναι είναι κύριε. Γιατί να μην είναι, είναι. Καλά. Ποιο είναι, Άντε πάλι. <laughs> είναι μοιραίο, κύριε Γιάννη. Νήπω είναι λίγο κάρμα αυτό, βέβαια. Είναι κάρμα, μάλλον.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 Για να δε σηκώνει το τηλέφωνο ρε Τι λέρε, σε μένα ρε Καραρχήν τώρα τι είναι, εδώ είναι το αποτέλεσμα του μη κόμματο τηλεφώνου Πει ψάδε σου σηκώνετε το τσουτσούρε όταν πρέπει. Μέχρι να πει για το τηλέφωνο. Κοίτα να σου σηκωθεί ένα στην κύρα. Πιάσε μα εμά. Έχει δίκιο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε επέτειο. Καταργήσαμε τα μνημόνια. Σα σήμερα? Ναι, το δεύτερο και το πρώτο. Φέραμε τα καλύτερα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εμεί δεν είμαστε όποιοι και όποιοι, Αποστολή. Εμεί είμαστε με τον Κατρούγκαλο που είναι κομμουνιστή. Α, ναι, ναι, το ξέχασα και αυτό. Τα είχαμε όλα. Έχουμε και του κομμουνιστέ. Γάπω το Στανιό μου. Έλαρα, Αποστολή. Πρώτα απ' όλα ότι αν ο Κατρούγκαλο είναι κομμουνιστή. Ποιο είναι αυτό, Αγιατολάχ Ομεϊνι. Αχ, δύσκολο όνομα διάλεξε. Έλα μου, αφού εκείνο είμαι. Θέλω να σε φωνάξω μια παραλία, τι θα σε λέω Γιώτα, από το Αγιατολάχ. Γιώτα, Γιώτα. Ό, ό, όχι Γιώτα, όχι Γιώτα. Το, το, λάχ. Για το, λάχ, βρε, το λάχ. Για το λάχβρε, αλλά για το λάχβρε. Λοιπόν, πάλι βαρετό. Πρε, καλή επιστροφή, λοιπόν. Ναι, ναι. Έλα. Έλα, Λυπάμαι πάρα πολύ, το βλέπει. Θα χωρίσουμε πάλι. Εμεί, δεν μπορεί να χωρίσουμε. Εμεί, δεν σου ήξε Μια ζωή θα αγαπιόμαστε εμείς. εμείς Κάποιος κάπου κάποιο λάθος κάνουμε Κάπος κάπου κάποιο λάθος κάνουμε Εμείς Όχι αγάπη μου, στη καινούργια σεζόν θα είμαστε πάλι μαζί, together Ε, ναι, αυτό για το λίγο καιρό το νους Τη μέρα θέλω να σου ανοίξω την καρδιά μου. Αυτό που όλου μου ανοίγει την καρδιά σα και το βρακεί καμία. Σε εξηστή. Σε εξηστήσει, έ, σε κηστήσει, εγώ φτέω μετά. Ωραία. Αυτό που όλου μου ανοίγεται την καρδιά σα και το βρακεί καμία... <laughs> κανένα. Ε? Ε? Α, τώρα, ναι, τώρα το όθε πολύ καλά. Έτσι. Ωραία. Μιώσω και φέτο αυτό το δυσάρι στο συνέστημα mm -hmm. ότι φεύγετε και μα καταλήγεται. Τι φεύγουμε, πα καθόλου <laughs> καλά. <laughs> Γιατί μπορεί να δυσάρεστο. Έχει να πάει κονσέρνα σύνδεφο. Λοιπόν, προπόνηση, να μαθαίνετε. Είπε λοιπόν, εμεί σταματάμε αυτή την εβδομάδα αυτό δεν σημαίνει τίποτα για σά. Έτσι υποφύνει. Δεν Δε σημαίνει τίποτα για εσάς Αποστόλη παράζω μέσα μου ΣΠΑΡΑΖΟΜΕΣΑΜΟΥ Αγάπη μου Πέτα το βρακι τώρα ε... Τώρα τώρα ναι Εσύ και όποιο φίλος μα ακούει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 Είσαι παραγωγικό και κάθε μέρα σκέψε τι θα πεις το ραδιόφωνο που σε ακούμε και σε γουθάρουμε Γι' αυτό είναι, μα επιβιώνεις Πού σε με τους κοπρίτες δημοσίου δημοσίους της παλιούς μαλα*** Και εντέχνος μου κρύβει τη φωνή και βάζεις λόγια από πάνω Επειδή βρίζω για τα γα*** Γεια σου τζουτζουκάκι μου καλό καλό, καλό και τζουτζούκο μου να'σαι καλά Αντε μωρι λουλού που τα*** καλαμπάνια Αντε καλό yeah. φλαμίγκο γεια yeah. Επειδή θα φύγετε τώρα μα μας αφήσει με ένα καλό, βάλε λίγο ο Βασίλη Βασίλης από την πορεία της πρώτες φορές που συγκεφάρη που σε γιατί γουστάρουμε να σε ακούμε να σε βρίζουν. Τέλεια, και εγώ γουστάρω να με να με βρίζουν. Λοιπόν, χαιρετώ. Γεια!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 Είναι άλλα τοπία της Ευρώπης Ε με τι θα ασχοληθούμε Τα τοπία δεν είναι ζωντανή εικόνα Είναι, είναι, είναι, είναι Ζωντανή, είναι. δεν θέλουμε ζωντανή φίδια εμείς Καλά Φάμε και τρώμε και βάλει φίδια και μαζί Γιατί οι Κινέζοι τα τρώνε τα φίδια Εμείς δεν τα τρώμε μας Έλληνες εμείς Και μην... με μενευριάζεις τώρα Ε τώρα όμως θα είναι της μόδας Λόγω Ολυμπιάδας είναι τη μόδας να φάμε και εμεί λίγο φίδι σύνεγα, Θέλω να σε ψηφίσω.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 Η Μιτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της ε, Ελλάδας Αν δεν μου τη φορούσες Ψέμα και η φωνή σου Που δεν ξεχνάω ποτέ Έτσι που με επιδούσε. Λες και ήταν γιορτή σου Ξαναπες όλα ναι Σύμπρας Ναι σε όλα Sela Ti I bar sięwi lu paradzielia. Kieeti gano. Kieeti de gano, Kie ti gano I mi prameni sużoj i Ja nagli Η μνημονία σου να ζήσω κι α πεθάνω. Και εσύ με σαν τον Κώστα τον Πογδάνο, ο κάθε στιγμή. Αυτό. Κάπου να βρει τον Κώστα τον Πογδάνο, να δοκολά. Από σένα θα το πάρω, έλα, για. Και τι δεν κάνω, η διπλαμένη σου ζωή για να γλυκάνω. Και συμμεδιώχνησα τον Κώστα τον Πογδάνο, ο κάθε στιγμή. Τι δεν κάνω. Η μνημονία σου να ζήσω κι ας πεθάνω. Και συμουδίλη και μια πίκρα παραπάνω για πληρωμή. <Κι> Αμαρτία μεγάλη. Μια καρδιά που για σένα λαχταράει και πεθαίνει. Να τη βλέπει σαν ξένη Μην προσπαθείτε να στοχωποιήσετε άνθρωποι Επειδή κάνει κάτι το οποίο είναι αυτονόητο <Τοσίδη> Πνίγομαι από τα χρέη. Σιγά là, παιδιά Είμαι ο πίκος απίκος Τόσο μεγάλα πάθη Η καρέκλα και ο φίκο. <Τοσίδη> <Τοσίδη> Θέλω εδώ να μείνω Που με έχουνε γαμίσει <Κι>, κι ούτε καταλαβαίνω Αν έχουμε κολλήσει Αφηρέσεις έχουμε την Παρασκευή Αυτό το καινούριο τη τσολιά την επιτυχία Το αν δεν μου τη φορούσες Αν δεν μου τη φορούσες Ψέμα και η φωνή σου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 na Μπορούσα να κάνω μια έρωση για την παρασκευή. Yeah, Δεν θήμα είναι ο βουλευτή τη Μακρή τη Διάση euh, του Ισανέλ, που έλεγε ότι ψήφισε τα μνημόνια και έκλεγε. Ο ΣΠίτζη, of... ο... το ΣΥΡΙΖΑ, η προηγούμενο Που έκλεγε, ναι. Καλά και άλλη κλέγανε, το Σπύπτιζό. Ναι, όλοι κλεγανε, τέλο πάντων, κλεγανό και θέλω με τη χαρτοπεύτρα που λέει Σαφόντορα με τον άλλο που λέει έκλεγε η μαμά, λέει, έκλεγε ο γιατρό. Και στο τέλο λέει, σαβόνα τώρα. Τελικά λέει από αυτό το κλάμα μόνο ήλαιλε φελίσκε. Για ταιροδρόμου, κύριε Χατζεράκι, ισχύει η που έκανα πριν την υπογραφή τη ότι διαφωνούμε παραχώρησες Εδώ πέρα έγινε η πιο δραματική σκηνή που εγνώριζα σε όλη μου τη ζωή. Mm. Μόλι η μαμά βλέπει την Ήνα στο κρεβάτι, βάζει τα κλάματα. Αυτό υπογράψαμε, αυτό που εσεί κανονίσατε και για το TAEPED. Για τι 9 παραχωρήσει που εμεί δεσμευτήκαμε και είπαμε ότι εμεί φωνάμε. Κλαίει μαμά, κλαίει η Ήνα, κλαίω εγώ. Εμεί φωνάμε, Κλαίει νοσοκόμε, κλαίει και ο στη φύλακα. Όλοι κλαίγατε. Όλοι, όλοι, όλοι. Αλλά θα το κάνουμε για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση στι 9 ιδιωτικοποιήσει που επιβλήθηκαν στη χώρα. Δηλαδή με όλα αυτά τη βόλεψη εσύ Μας έμεισες ο ίναργά, αέρας με δροσολογά, με κυνηγούν οι μέλισσες κι εσύ που δεν με Το δεύτερο είναι όταν ήσουν ο οδηγός στο Μετρό Θεσσαλονίκη. τότε που έγινε η επίταξη. Και αυτό σεξιστικό, γιατί μωρή που μπαίνει το Μετρό, που μπαίνει το Μετρό, στο τούνελ, στην τρύπα. Άρα, τι κάνει το Μετρό την τρύπα, ε, υποθέστε μόνοι σας, σεξιστικό, άιση κτίρι. Θα του ταράξουμε στο σεξισμό, χιλάκια. Σας μιλάει ο κυβερνήτη αμαξοστοιχίας. Δουλεύει τούτο, αργουνό, άμενα να δούμε. Επόμενη στάση, Παπάθου, χαλαρά και ομαλά, έξοδος μπρος δεξιά. Επόμενη στάση, Βούλγαρ, Μπαόκε, προσοχή στο χαρτάκι, μεταξύ παγωνιού και πιζουλιού. Επόμενη στάση, Νεάποδα, πουγάτσα με σκαλή, του γρου μπροστά. Ο χρόνος ανώδου στην επιφάνεια, 17 λεπτά. Μαλάκα. <Τι> Επόμενη στάση. Επόμενη στάση. Επόμενη στάση. Μισό, μισό. Να γυρνάει πλαρακιά, να γυρνάει. Επόμενη στάση, τούμπα. Next station, τούμπ. <Τινάζω> το βασιλικό, ασθένει. Πίσω το κακό, ψυχαλεύεσαι, μάγισε. Μα πάλι αισήμερα είσαι. Θέλω Δύο σου βλάκε χειρινά, όχι εντάξει. Yeah. Μην ξελιγωθούμε yeah. μόνο. <laughs> λοιπόν, άνθιμο. Λιπά... Άνθιμο σκέτο ή άνθιμο γαζί που λέμε. <laughs> <laughs> Κι εγώ αστείο. <laughs> για πάμε. <laughs> άνθιμο και λοιπά φασισταριά παπαδέ. Εντροπή, ντροπή, ναι. Θα δώσει και μια λούκα εκεί πέρα. Εντάξει, έχει απόθεμα. Βάλει ό,τι θέλει. Στον παπά από τι ψυχή θα παραδώσει μωρή. Πού είναι κάτι κορυφαία του στυλ. Έχω το κάμπριο για να βλέπω το Θεό απευθεία κτλ. Και, και όλα αυτά θέλω να τα δέσει με τραγουδάκια του στυλ. Τσ' έχω κάνει Θεό. Μια φορά να σε τα... Αυτό είναι στα απαγορευμένα τραγούδια. Μπορεί, λογικά Ω, απαγορευμένα. Όχι, αυτά λογικά δεν έχουν απαγορευτεί γιατί έχουν χριστιανικό μήνυμα μέσα. Του οκ. Okay. Τα όλα άναψε ο Θεό τη σιγάρο. Μήπω Λέ... και... να βάλω και λίγο την προσευχή. Τι άρεσε, ρεσί, γράφει, ρεσί. Αυτό Αλεξίου, Θεό αν είναι. Δεν είναι σου αυτό, αλλά τέλο πάντων. Τέλο πάντων, εντάξει, κάττα εσύ εκεί πέρα μια χωριάτικη απ' όλα. Λίγο πιο χασικλικό το δικό μου, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Αλλά έχει για Θεό μέσα. Τέλει και του αγγέλου και αγιο πειρίδο να έχει πολλά. <συνή> <συνή> Κερθούμε σε ντουμάνι Α, θέλω, ναι. Α, μπραβού. πας στην εκκλησία Μα έχει πεθάνει ο άλλος και σου λένε να ράψουμε όλες τις λαμπάδες, να ράψουμε τα μισά Στυλ όλους, όλους τους αγγέλους σου, Θεούλη μου Πάλ' όλου τους αγγέλους σου, Θεούλη μου Να πουν τον άνι, να Να τα αυτά, αυτά επιλέπονται Τελειώνο λοιπόν λέγοντα κάτι Ότι όλες αυτές οι, οι, οι ροές λοιπόν Των προσφύγων και των μεταναστών Έχουν μια κοινή συνσταμένη Είναι μουσουλμάνοι Είναι μουσουλμάνοι Και εδώ λοιπόν ανιδρύεται Ο κίνδυνος για την Ευρώπη Σε έχω κάνει θεό. Η πατρίδα μας δεν φοράμε άλλη. Είναι μικρή η πατρίδα μας. Η τάγξ η Κάτσε φούτυν, παιδι μου, τι κάνει. Καλά, παπά μου, συγγνώμη, τρόμαξε. Άκουσα αυτά τα αναγκαστικά και νόμιζα ότι ήταν τίποτα φρικιά. Τι κοστίζει, Πολλά φρικιά, με τρία απλόπληκου, απλόπληκου. Θα την έξω δεξιδόν, κάμουρα. Όχι. Εμεί λέμε τέτοια που νυχτιάτικα. Μα κυβερνάνε, να μην του πω πάλι ο κουμούνια. Οι κομμουνιστέ μα κυβερνάνε. Αυτά μου είπε ο Θεό, αυτά κι εγώ σου λέω. Θα πέσει εξορκισμό. Νυχτόν βγαίνω να σε βρό. Cara! Να βάζει ό,τι λέγαν αυτό ο Γεωργιάδη, ο Τσίπρας και όλοι αυτοί ο Σαμαρά τρέχουμε, κάνουμε αγώνε κτλ. Και, και να βάζει ένα τραγούδι τρεξίματο από τα παλιά και να βάζει αυτό που έλεγε ο, και ο κεντέρης είναι πρώτο και τον Τσουκαλά να λέει άντε για Ευχαριστώ πολύ, Ελλαγιά. Είναι ένα δύσκολο μαραθώνας και γολγοθά τον οποίο ακολουθούμε. Χρυσο διοικητή Ακότα Κεντέρη! Είναι απίστευτο Σήμερα η Ελλάδα μετέχει ολόκληρη Σε έναν καινούριο μαραθώνιο Μετανιώστε, μετανιώστε είστε, είστε ζωντανοί νεκροί Θα ότι βρισκόμαστε Στα τελευταία δύσκολα μέτρα Ενός ε, δύσκολου μαραθώνιο Αλέξη μη κυπίσω Είναι απίστευτο Θυμάρει ρίχνους της φωτιές Μόνησε. Βάλτε μου για την Παρασκευή τη Μέλη. Σε ευκαιρία είναι. Αν κλαψω μη με φοβηθεί, την ένιωσα και πριν χαθεί. Μια πίκρα στο ροδονερό. Γιατί μαρνιώσουν το ιό. Θα ρίχνω εκεί που περπατά τον όρκο μα να τον πατήσω. Έστω με τον ηλισε, και εσύ